Ε, λοιπόν, να πάμε στο κειμενάκι μας. Έχετε ακούσει πολλά παιδιά όταν προσφωνούνε τη μητέρα τους, κόβουνε κάποια γράμματα και φωνάζουν. Μα, έμα, ε, σάμερε μερεεκάν ένα τσιρνούτσι μαθητή. Εναι αούντεν οι τσε ένι από τα βαστσίνα. ενι έχου κουβανει τσίχε, τσε κουβανει ψηλή. Τα μάγου άσι είναι κοτσινά και η είναι η Τσουνερένει το καμπζί, του νικόα του βλάμι. Αφέγγισι εν έχου προύα τα τσεχκινά το νικάσι. Ο Θανάσι εν έχου τσε άλλη δύο αηθέ. Τα μεταξού, τσε τά σταματού. Α μεταξού, εν έχα κουβάνι ψηλή, τσε τσίχε όπου τσε ο αηθήσι, αλλά σταματού, Ένι ρούσα τσε υψηλίσι είναι γεράνι σαν τον ουρανέ. Έντα ένι ονιάζα τα μαμούσι τα τσία μαριγό. Ξέρου ότι οτσιέ με συντζενίδε. Ατσία μαριγό ένι αϊθά τα παπούντι του τσουράκου τα φέγκιμι. Όχου βρεμά κι αν ανι ξέρου. Άφε μίεδαρι θα φίτσου, θα ζάω να πεζάτσου. Αυτό ήταν το κείμενό μας σήμερα. Ήθελα να βάλω πολλά καινούργια πράγματα. Χωρίς να μεταφράσω εγώ. Μπορεί κάποιος... Έχετε πιάσει κάποια... κάποιες λέξεις, το νόημα. Τι γίνεται σε αυτό το διάλογο. Mm. Mm. Mm. <σάμερες, σάμερες σήμερα πρέπει να είναι. Σήμερα, σήμερα, ναι. Τον έπιος το είπε, έχουμε έναν άντρα στην παρέα Πάλι. Ωχ, ναι. oh, Βρε Γιώργο, μάλιστα, ωραία. Επομένως θα βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Παράτε. <laughs> λοιπόν, για πες, Βρε Γιώργο. <laughs> <laughs> <laughs> ε, Μηστέρα, ε, ε, μα, μα εμά, δηλαδή μάνα ξέρω τέλο τέλος πάντων. Mm -hmm. Σήμερα ήρθε ένα καινούριο. Ναι, Μαθητή. καινούριο μαθητής. μαθητής. Ε, τον λένε Θανάση και είναι από τη Βασκίνα. Ωραία. Ε, έχει μαύρε τριχές, Μαύρα μαλλιά, ναι. Μαύρα μαλλιά και, και μαύρα μάτια. Μα, α, το ξέρε, ναι, μάτια. Ε, κάπου το χρειαζόταν ένα βιάκι που είχε. Mm. Ωραία. Τα μάγουλα είναι κόκκινα και τα δόντια είναι ολόλεκτα. Mm -hmm. Τι γνωσή είναι το παιδί, του νίκου του βλάμι ο πατέρας ναι, του λιλάκι να βλέπουμε ναι, κατεβάστε το λιγάκι να βλέπουμε ωραία ναι δάκτυλος ναι. ναι. πατέρας ωραία. του έχει πρόβα τα μάλλον και γύδια κινά είναι αυτό κοινά. Είναι το κινά αυτήν την γυρίζει κινά κινά Κι... είναι από το κτίνος ναι. ζώο ζων... τον ζων... νικάσει είναι όντως τοποθεσία στη βασκίνα αυτό ετσι α α στο τάδε μέρος το λες ναι ε. Ο Θανάσης έχει και δύο αδερφές, άλλες δύο αδερφές τη μεταξύ έχει τη Σταματίνα προφανώς. Mm -hmm. κόνικά και αυτά τα μαύρα, ονόματα. Μαύρα μάτια και μαλλιά, όπως και ο, αδερφ, ο, ο, ό, όπως και έχει. ο αδερφός της. Το αηθί με μπέρδεξε, ναι. Mm. Ε, αλλά η Σταματίνα είναι κοκκινομάλα προφανώς. Mm -hmm. Ναι, ναι και τα μάτια της είναι μπλε σαν τον ουρανό. Γαλάζια, γαλάζια σαν τον ε, ουρανέ. Ε, αυτή μοιάζει με τη γιαγιά Τις, της, τη Θεία Μαρυγό. Ξέρεις ότι εμείς είμαστε συγγενείς. Ωραία. Η Θεία Μαριγό είναι αδελφή, αδελφή του παππούς του παππούσου του, του Κυριάκου του Πατέρα Όχι Ωχουρεμάνα, πού να ξέρω, άσε με τώρα, θα φύγω, θα πάω να παίξω. Πρεσούκα! Α, Τι είναι πατέρα μου, δεν είναι πατέρα Ο, ο Γιάννη εδώ. <laughs> Πρεσούκα! Αυτό το πέν, <laughs> το πάμε παιδό, θα το πάμε στο επόμενο επίπεδο, έτσι. Θα το πάω στο επόμενο επίπεδο, ναι. <laughs> λοιπόν, Σατέρε τσε Ιζε. Μα, έμα, μάνα, έμανα. Είναι προσφώνηση, έτσι. Το, το συνηθίζουμε πάρα πολύ στην περιοχή. Σάμερε εκάνε ένα τσιρνούτσι μαθητή. Σήμερα ήρθε ένα καινούριο μαθητής. Είναι οι η θανάσι, τον λένε Θανάση τσε ένι από τα βασίνα. Και είναι από τη βασκίνα. Εν κουβάνι τσίχε, έχει μαύρα μαλλιά, τσε ψηλή και μαύρα μάτια. Τα μάγουάσι είναι κοτσινά, τα μάγουλά του είναι κόκκινα, τσειοντουσί είναι η και τα δόντια του είναι ολόλευκα. Ίδιον ατόμων που ζουν στο βουνό. Οι ορεσίδιοι έχουν κόκκινα μάγουλα και κατάλευκα δόντια. Όταν τρως παξιμάδι ντόπιο, καθαρίζουν μόνα τους τα, τα ούλα. Τσούνερ ένι το καμπζί. Ποιανού είναι το παιδί του Νικόα του Βλάμη; Έβαλε ένα όνομα υπαρκτόμεν, αλλά δεν έχει έτσι, επειδή είναι τσακόνικο τέλος πάντων. Αφέγγιση, βλέπετε δεν λέμε ο αφέγγι, αλλά στην διάλεκτο έτσι έχει, αυτός ο τύπος έχει καθιερωθεί. Αφέγγιση ένι έχου προύατα τσεχκινά τονικάσει. Έχει πρόβατα και γίδια στον νικάσι. Ο Θανάσης ενέχου τσε άλλοι δύο αιθέ. Ο Θανάσης έχει άλλες δύο και άλλες δύο αδερφές. Τα μεταξού τσε τα σταματού. Επίσης τσακώνικα ονόματα, τη μεταξία και τη σταματίνα. Άμεταξού. ενι έχα κουβάνι ψηλή τσε τσίχε όπου τσε ο αιθίσι. Έχει μαύρα μάτια και μαλλιά όπως και ο αδερφός της. Αλλά ασταματού, αλλά η σταματού, είναι ρούσα, τσε υψηλήσι, είναι γεράνι σαν τον ουρανέ, τα... είναι λοιπόν κοκκινομάλα και τα μάτια της είναι γαλάζια σαν τον ουρανό. Έντανι, είναι ονιάζα, τα μαμούσι, αυτή μοιάζει τη γιαγιά της, τα τσία μαριγό, τη θία μαριγό. Ξέρου ρέσει ο τσία με συντζενίδε, ξέρεις ότι είμαστε συγγενείς. Ατσία Μαριγό, η θεία η Μαρηγό, είναι αϊθά του παππούντη, είναι αδελφή του παππούσου, του τσουράκου, του κυριάκου, τα φέγγιμη, του πατέρα μου. Όχου βρεμά, κι αν όχου ξέρω, βρεμά, πού να το ξέρω. Ά, ναι, ναι, ναι, άφεμι έδαρη. Θα φύτσου. Ναι, mm, εντάξει, οκ. να, ξέρω. Θα φίτσου, θα ζάω να πεζάτσου. Θα φύγω, θα πάω να παίξω. Λοιπόν, να πάμε στο λεξιλόγιο, να δούμε αυτό το μα, ε, μα. Είναι χαϊρευτική προσφώνηση. Ο τύπος είναι αμάτη, γενική τα ματερή της μητέρας. Πληθυντικός, η ματέρε, οι μητερε Έτσι. Ε, η κλητική είναι μα, εμά μάνε. Μάνε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ε, σαν τύπο, γενικά, αν σε άλλα μέρη της Ελλάδος ακούγεται. Έχει ακούσει κάποιος, κάποιο τύπο τέτοιον? Όχι. Όχι. Μις ε. λοιπόν. δεν ξέρω, θα έπρεπε να το ξεκινάξω. Πάντως, γενικά, στην Πελοπόννησο, γιατί έχω ακούσει και από αλλού, ότι ακούγεται το μάνε, μάνε. Εμάνε, εμάνε, εμάνα. Ε, στη δωρική έχουμε αμάτηρ αεμά, η μητέρα η δική μου, η μήτυρ η εμή, η μητέρα η δική μου. Έτσι, mm. για, τη, για την ιστορία. Λοιπόν, σάμερα είναι το σήμερα. Εκάνε είναι αόριστο του παρείου που σημαίνει έρχομαι. Έτσι, αφικνέομαι, αφικνούμε. Ε, τσιρνούτσι. Και, και τσινούρτσι, τσιρνουτσία, και τσιρνου, τσινουρτσία είναι ο καινούριο η καινούρια. Όποιο, όπως και να το πείτε, δηλαδή και οι δύο τύποι απαντώνται στη διάλεκτο. Ένιέχου, έχω, είναι πρώτο πρόσωπο του ρήματος έχω, έτσι. Αν ήταν γυναίκα θα έλεγε ενιέχα, έτσι, και αν, αν απευθυνόταν σε ένα ουδέτερο θα ήταν ενιέχουντα. Τα θυμόσαστε από το προηγούμενο. Κουβάνι, μαύρη. Είναι πληθυντικός του επίθετο. Ο κουβάνε, ακουβάνα, το κουβάνιου. Σας είχα πει ότι είναι ομοιρική λέξη. Σε ένα επόμενο μάθημα που έχω ετοιμάσει θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Τσίχε. Είναι οι τρίχες, τα μαλλιά. Το ουσιαστικό είναι ατσίχα. Ατσίχα. Να είδες εδώ. Έχει γίνει... Έχω ξεχάσει να βάλω τον τόνο εδώ. Ατσίχα ή τσίχε. Η τρίχα ή τρίχες. Ψηλή είναι ο ψιλέ Στην ονομαστική δεν είναι υπεροϊκό το λάμδα μας. Στον πληθυντικό είναι η ο ψιλέ το μάτι. Γενική, γενικού, του ψηλού και αιτιατική, τον εψιλέ. Αυτό το ε είναι καθαρά εφωνικό, έτσι. Του ψηλού τον εψηλέ, δηλαδή το μάτι και τη πληθυντικού του εψιού, τα μάτια. Είναι υψηλή του ρεψιού, τα μάτια. Και σαν ιδιωματική έκφραση ακούγεται στη διάλεκτο εμπίτσε του ρεψιού, έκανε τα μάτια, δηλαδή ζήλεψε, ζήλεψε. Αϊθέ είναι οι αδελφέ. το ουσιαστικό είναι άϊθα ή αϊθέ, ενώ ο Αιθί και με πληθυντικό η Αιθίνε. Έτσι, αυτά είναι οι ιδιωτυπίες και οι ιδιομορφίες της γλώσσας. Ρούσα είναι η ξανθιά. Γεράνι, γαλάζι. Το ουσιαστικό είναι το γεράνιου το γαλάζιο, μάγουα τα μάγουλα, ουσιαστικό το μάγουλε, κοτσινά τα κόκκινα, το κοτσινέ, ο κοτσινέ αρσενικό και αρσενικό ο κοτσινέ θηλικο ακοτσινα ε, ουδέτερο το κοτσινέ, το κόκκινο. όντου είναι τα δόντια, στον ενικό είναι ο όντα, το δόντι, Ολόλεκοι, ολόλευκοι, έτσι το λεκό είναι το λευκό. Τσούνερ ένι, πιανού είναι. Ερωτηματική αντωνυμία. Από την αντωνυμία αυτή σώζονται οι τύποι τσούνερ και τσι. Τσι, τσι, τσι, τσι εσύ θεού, τι θέλεις. Τσούνερ ένι το καμπζί, τσούνερ ένι έγκυ το, το ζυπούνι. Πιανού είναι αυτό το γυλαίκο, το ζυπούνι. Προύατα, τα πρόβατα. Ουσιαστικό το πρόβατε. Μεταφορικά, οι αφροί των κυμάτων της θάλασσας, δηλαδή λέμε Αθάσα, εγιομίτσε Προύατα. Η θάλασσα έβγαλε αφρούς, έτσι, όταν έχουμε κυματάκι και φαίνεται σαν μαλάκια <Καιν>... από πρόβατο από μακριά. Έτσι. Χκινά είναι τα γύδια από το ουσιαστικό κτίνος, το, χτι... το χκινέ και... Τα χκινά είναι, σι, σι, θα μπορούσαν να είναι τα ζώα, αλλά στη διάλεκτο ονομάσαν έτσι τα γύδια. Ε, ακούγεται βέβαια και η, το ουσιαστικό αγίδα ή εγίδε, ηγίδα ή γίδες, αλλά στον πληθυντικό, στην ονομαστική του, του πληθυντικού, στο ουδέτερο, τα χκινά εννοούν τα γύρια. Ένει ο νιάζα, μοιάζει, το ρήμα είναι ο νιάζου ρένη, μοιάζω, τα μαμούσι τις γιαγιάς της, τα τσία είναι τη Θία, έτσι, ατσία είναι η θεία, τα τσία αιτιατική της Θίας. Ότσι είναι ο ειδικό σύνδεσμος ότι θα φύτσου, θα φύγω, θα ζάω, θα πάω, να πεζάτσου, υποτακτική, να παίξω. Ωχ, oh, μέχρι εδώ καλά, γίνομαι κουραστικοί, μήπως. Oh. <laughs> Όλα καλά. Mm. Ωραία, mm. λοιπόν. Mm. Πάμε να δούμε, λοιπόν, εν του ρήματος έχουν ένι, έχω. Εζού, e ένι, έχου. Είναι σημαντικό γιατί και εδώ, όπως και στα αγγλικά, μαθαίνοντας κάποιους, όπως μαθαίνει το βοηθητικό ρήμα, είμαι. Όπως μαθαίνει το ρήμα, έχω και μετά μπορεί να φτιάξεις παρακείμενο και υπερσυντέλικο, έτσι και εμείς εδώ... Αυτό είναι το έχω δηλαδή να ναι το έχω, θα μπορούμε να φτιάξουμε α, μετά τον παρακείμενό μας και τον ε, πα, υπερσυντέλικο. Εζού εν έχου, εγώ έχω, εκείου εσύ έχου, έντενι ένι έχου, έντανι εν έχα, έγινι εν έχουντα, ενί εμε εμού έτε έχοντε Εντε οι ίνι έχουντε, εντε οι ίνι αρσενικό και θηλυκό στον πληθυντικό αριθμό μοιράζονται τον ίδιο τύπο. Εντε οι έχουντα, αυτά έχουν. Ε, μήπως θα σας βοηθούσε να σας βάζω και τη μετάφραση δίπλα. Όχι, <Συλίδε> έτσι Τα Τα ξεχωρίζετε, τα, είναι ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό σας ότι... Εζού ένι έχω εγώ έχω. Εκοιού εσέ έχω. Εγώ έχω, γιατί έχει κάθυπτος και έχει και το άρθρο. Δηλαδή. Α, είναι διότι όταν, απευθύ... όταν ε, αυτή που μιλάει είναι γυναίκα θα πει ζού ένι έχα. Ε, αν Α, ναι. αυτή που μιλάει είναι γυναίκα θα πει ζού ένι έχα. Εζού ένι έχα τέσσερα καμψία. εγώ έχω τέσσερα παιδιά. παιδιά. Εκοιού εσύ έχα δύο πράγματα παράσιμα του ραβουτάνεντη. Εσύ έχεις δύο παράξενα πράγματα στα αυτιά σου. Γιατί όπως σε βλέπω έχεις αυτά τα... Είναι αραστικά. <Κινεργικά> <Κινεργικά> το, παράσιμο, το παράσιμο έχει κρατήσει την αρχική σημασία που είχε στην αρχαία Ελλάδα, που σημαίνει παράξενο. Πολύ αργότερα δώσαμε τη σημασία το παράσιμο, να σημαίνει αυτή η κονκάρδα τιμητική που παίρνει στο στρατό για τα άντραγα σου. Ο παράσιμος ήταν ο παράξενος, αυτός που δεν είχε... Ε, όμοια μορφή με κάτι άλλο και έχει να κάνει με την παραχάραξη των χρημάτων που όπως ξέρετε στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχαν χάρτινα ήταν όλα ε, μεταλλικά χρυσά, σημαίνια, μπρούτζινα, δεν ξέρω Λοιπόν, άρα γι' αυτό σου είπατε QSEA, κάτσι παράξε, παράσημα πράγματα τουραβουτάνεντη έχεις κάτι περίεργα πράγματα στα το είπατε. Στο, στα φτιάχος το είπατε Tour Αβουτάνε δι. Στα αυτιά σου. Α, είναι, α, α, ναι. είναι α αβουτάνα το αυτοί ή αβουτάνε τα αυτιά. Αβουτάνε δι. Ναι. Γι' αυτό ναι. έχω βρει την κάθετο, ότι αν, αν μιλάει η γυναίκα θα χρησιμοποιήσει ναι, η κατάληξη ναι, ναι. είναι άλφα, ναι. όπως και το εκιού, ναι. εσύ έχα. Ο Γιώργη έννοι έχου. Έτσι, όταν μιλάμε σε άντρα, είναι η κατάληξη αυτή το ου. Όταν μιλάμε σε γυναίκα, είναι το α. Και το ουδέτερο είναι το ντα. Έτσι, έχουντα, θέουντα, γιοούντα και όλα, όλες οι καταλήξεις. Κάτι άλλο να με ρωτήσετε για να πάμε στι κτηνικέ αντιονημίε. Να προχωρήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, κτητικές αντωνυμίες, το μου, το δικόντι, το δικόσι. δηλαδή το δικό μου, το δικό σου, το δικό του. Είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, θυμόσαστε την προσωπική αντωνυμία σε αιτιατική πτώση και κάποιος με είχε ρωτήσει για τις κτητικές αντωνυμίες, αν μοιράζονται ίδιους τύπους, ε, μπορεί να σας μπερδέψουν, αλλά όταν το μάθετε καλά και το ξεχωρίσετε δεν θα σας μπερδεύει πια. Το δικό μου, το δικό το το σου, Το δικό μου λοιπόν, το δικό σου, το δικό του. Τα δικά να μου, τα δικά μας. Τα δικά νιου μου, τα δικά σας. Τα δικά σου ή ε, παίρνει πολλές φορές και αυτό τον τύπο, το σι, που ταιριάζει με το ε, νενικό. Τα δικά τους Ετσι; Και για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη, ασκησούλες και πάλι ασκησούλες Και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, να με σταματάτε και να με ρωτάτε Τα δικά σου και κάτω σε εσύ γιατί ναι, δεν... ναι, ναι, γιατί πολλές φορές ε, ε, παίζουν και οι δύο τύποι ε, Α, Ναι Παίζουν και οι δύο τύποι. Θα, το, θα, δούμε τα, θα δούμε τα παραδειγματάκια μας και θα, θα δούμε. Λοιπόν, λίγη εξάσκηση. Ε, το πρώτο κενό είναι δύο λέξεις, διότι στα ελληνικά τι θέλω να πω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε στις ασκήσεις να σας δίνω την, ε, τη μετάφραση. Δηλαδή ναι. όπως, όπως το... Ε, όπως το έχω εδώ, ναι, λάθος πω, δικό τώρα, μου, πω, λάθος φύσου. δικό μου, γιατί εγώ το είχα δεδομένο, ότι... λέω, μα είναι τόσο ναι, εύκολο, ναι. αλλά κάποιο που το, το βλέπει για πρώτη φορά... Είναι Εί λίγο λοιπόν, <στονίτρια> <στονίτρια> Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, λοιπόν, εδώ θέλω να πω στα ελληνικά, εγώ έχω τέσσερα παιδιά. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Δηλαδή, σας κάνω εγώ το πρώτο. Εζού ΈΧΑ εγώ έχω τέσσερα καμπζία. Εγώ σας λέω το πρώτο κενό είναι δύο λέξεις. Εζού ΈΧΑ τέσσερα καμπζία. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά. ΈΝΤΑΙ αυτά είναι τα καμπζία μου. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Το δεύτερο σημαίνει εσύ έχεις δύο κόρες. Αυτές είναι οι κόρε σου. Ε, να ξεκινούσα από τον άντρα, αφού έχουμε ένα κύριο έτσι στην παρέα. Άλλε να μου Γιώργη, που θα λύομαι, έγκυ, θα βρούσα μου. Πες μας Γιώργο πώς το λέμε αυτό στη γλώσσα μα. Μάλιστα. Εκιού. Εκείου, έσυ, έσυ έχου, η έχα, δύο σατέρε. Ωραία. Ε, Εκείου, ναι ναι. Έτσι. Εκείου, έσυ έχου, η έχα, δύο σατέρε, εντεί, είνι, η σατέρεδι. Αυτές είναι οι κόρες σου. Περιμένω μήπως είναι κάποιος που γράφει και θέλετε είναι κάποιος που γράφει τώρα να περιμένω να προχωρήσω στην επόμενη Εγώ παντούς δεν γράφω Θα τα γράψω μετά Ωραία, ωραία, ωραία ε, λοιπόν, ε, Να πω στη Δήμητρα Δήμητρα να μας πεις το επόμενο Καταρχάς να πω τι λέει η πρόταση Έντενη αυτός μία σάτη, μία κόρη. Αυτός έχει μία κόρη. Έντανη, ένι, ασάτη. Αυτή είναι η κόρη του. μα αυτά που έχουμε με τα δεδομένα, τα σημερινά, με αυτά που είδαμε σήμερα. Θέλεις να προχωρήσω πιο πάνω να δεις τον τύπο. Ε, το δεύτερο δεσμάμαι. Λοιπόν, να του, να του, εδώ. Εντενι, ενι, έχου λοιπόν. Αυτός έχει. Η κόρη uh -huh. ε, Δεν θυμάμαι πώς είναι το του. Να είναι si". Είναι si". Ah, το, είναι σι. Είναι σι. Α, το δω. Ωραία. Ασάτηση. Ενταμι, ενι, ασάτηση. Πολύ ωραία. Εντενι. Ένι έχου μία σάτη, αυτός έχει μία κόρη, έντανι, ένι ασάτησή, αυτή είναι η κόρη του. Ομοίως από κάτω γράφω κάτι αντίστοιχο. Αυτή έχει ένα γιο, αυτός είναι ο γιος της. Δήμητρα, όχι Δήμητρα, Σάντι, συγγνώμη ενδανει, ενιέχα ένα Ιζε, ενδενει, ενιο Ιζε, Σι. Έτσι πραγματικά. Πολύ σωστά. Πρεσούκα, αυτός έχει ένα γιο, αυτή μάλλον, συγγνώμη, αυτή έχει ένα γιο, αυτός είναι ο γιος της. Κυρία Ελένη. Ποιο είναι το ενδενει, έγινε ε, ε, και βάζω εγκίνη. μέσα σε παρένθεση εγκίνη. συγγνώμη, συγγνώμη, ε. ένα λεπτό ένα λεπτό κυρία Ελένη έχω βάλει μέσα σε παρένθεση το νη γιατί συναντάμε τον τύπο αυτόν ε, και με το εγκι το οποίο είναι στην καθομιλουμένη είναι ένα θα λέγαμε ο απλός τύπος και έγινε ε. είναι το formal type θα λέγαμε το έγινε ενώ στην ε. καθομιλουμένη Ακούγεται πιο συχνά το έγι Και θέλω να πω εδώ ότι αυτό έχουμε ουδέτερο, έχει μακρύ, μακριά μύτη. Το χιούκο, το χιούκο Α, είναι, η μύτη. είναι η μύτη. Χιούκο. Χιούκο. Χιούκο. χιούκο. χιούκο. χιούκο. Μύτη. Χιούκο. Γιατί χιούκο. αν ήτανε σούκο θα ήτανε το, το, το σύκο. Το φρούτο. Το σύκο. Αν ήταν χωρίς, χωρίς το σημάδι αυτό, θα, εννοού, θα εννοούσαμε το σύκο, Το χιούκο είναι ένα παχύ... Α, τώρα δεν ξέρω το πώς λένε... Σούκο. Mm -hmm. mm. Χιούκο. Αυτό είναι... Αυτή είναι η μύτη του τέλος πάντων. Ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, ναι. δεν περισσότερο έγινη. με ενδιαφέρει η τύπη, όχι το τι... Έγινε. Ναι. Έγινε. Ένι. Έχου τώρα. Μακριτζού σουκου. Τώρα. Δεν λοιπόν, <laughs> ναι ξέρω. Να το πω. Έγινε. Έχουντα. Είναι ουδέτερο. Έγινε εννιέχουντα. Έγινε εννιέχουντα. Μακζιού, χιούκο. Έγι μακζιού, μακζιού, χιούκο. Έγγι, ένι, το χιούκοσι. Ε, ναι. Θα δούμε και αργότερα ότι αυτό το ένι έχουντα. Δεν το ακούτε από έναν, αν, αν συναντήσετε δύο... Οι να μιλάνε, δεν θα λένε ένιέχουντα, θα πούνε ενέχουντα. Έγι ενέχουντα, έγι ενέχουντα, δηλαδή το γιώτα, επειδή έχουμε φωνήεν φωνίεν, φεύγει, για καθαρά λόγους εφωνίας. Και πάντοτε είπαμε την γλώσσα, την απλοποιούμε στην καθημερινή μας ομιλία. Έγι ενέχουντα, μαξιού χιούκο. Έγι, ένι, ένι, το χιούκοσι. Ωραία. Χιούκοσι. Ε... Ναι. Μαρία, ναι. μας ακούς; να ναι. κάνουμε ναι. να ναι. κάνουμε το, ναι. Ναι. το να κάνουμε το, το επόμενο το πληθυντικό Εν μη εμερτ Ναι, Πολύ ωραία. Εν ή εμ τσι είναι παχή και αυτό τσι ηζί ζή. Έντεοι είναι η ζή mm. mm. Αυτή είναι η γη μας. Mm. <coughs> Αγαπητή στρατηγούλα, μακούς. Στρατιγούλα Στρατηγούλα μ' ακούς. Τι χάσαμε τη στρατηγούλα. Τρατηγούλα μας ακούς okay. Δεν έχουμε καλό σήμα Εντάξει. Να ρωτήσω ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι ναι. η γη μας Αυτή ναι. είναι η γη μας Έντεη ή ζηνά μου Α να μου Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ωραία. Κυρία Χριστιανά ναι. Το προσπαθήσουμε ε, να το προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχω τα ε, εικόνα των Τον τύπων, των ωραία. τύπων. Ά, το yeah. καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, λοιπόν. Θέλετε να <συμφω> το πω εγώ. Εμού, ε, ε, εγώ έχω δύο, το κατσούλε τι είναι. Είναι οι γάτες, οι γάτες. Ε, το εμού σημαίνει yeah. εσείς. <συμφω> εσείς. <συμφω> εσείς, έχουμε <σύμφω> πληθυντικό. <συμφω> έχουμε πληθυντικό. ένα λεπτό να ένα λεπτό ένα λεπτό λοιπόν εδώ είμαστε εμού έτε έχουνε εμού έτε έχουνε δύο κατσούλε δύο κατσούλε έχετε δύο γάτες ενδεινικά είναι η κατσούλε νιούμου νιού μου νιού μου, νιού μου, νιού μου, νιού μου. Νιού. Εκεί μπορεί να μην ε, εδώ δεν, είναι, δεν γράφεται το ι αλλά okay. ακούγεται ανεπέ, ανεπέστητα ακούγεται ένα νιού μου, νιού μου. Νιού. γιατί έχουμε αυτό το νι είναι ουρανικό ε, σαν να το λες με τη μύτη νιού μου έτσι? νιού μου ναι, Μην γελά, Γιάννη. Έχω και το Γιάννη, δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, έχω το Γιάννη κάθε φορά που με ακούει. Λοιπόν, ξαναλέω. Έχω... Υπάρχει και ένα άλλο νη που προφέρει τις διαφορετικά. Το ίδιο, υπεροϊκό. Αυτό το έντε που μα το απαιτεί ωραία τι καλά ο Γιώργο. Ξαναπέστατο με ρε Γιώργο. Εγώ το έχω πει. Το έχω ομολογήσει. Δεν ξέρω γιατί δεν, δεν το έχω με αυτό εδώ το συγκεκριμένο νη. Εγώ βασικά είχα ένα φίλο για τον λέγανε Γιάννη πριν πολλά χρόνια και τον κορόιδευα ξέρω για να Γιάννη. Α, το... μπράβο, και ναι. Και, τώρα... ναι. και μετά προέκυξε το τσαρκόνικο και μου ήταν πολύ εύκολο δηλαδή. Το Ναι, είναι... είναι όπως έχω ακούσει κάποιους Αθηναίους που λένε ο Νίκος, ο Νίκος, ο, Νίκ, ο, α, Νίκ, ο, νίκος, πάντως, ναι. ο νίκος, ο Νίκος, ο Νίκος, ο νίκος... που μα έλεγε πέρσι yeah. έλεγε το, το, νί, το... Το απλό και τον ή το αθηναϊκό μας. Έτσι. Το αθηναϊκό, μπράβο. Ο Νίκος, ναι, <laughs> και μενα τώρα μου ήρθε φλασιά, λέω όπως κα... Έχω κάποιος. Ελε... Ελένη, ελένη, ο Νίκος, <σχει> ο Νίκος. <σχει> λοιπόν, επαναλαμβάνω, εμού έτε έχουντε δύο κατσούλε. Εσείς έχετε δύο γάτες. Έντε είναι η κατσούλε νιού μου, αυτές είναι οι γάτες σας. <σχει> <σχει> Έλα Γιώργη. Ε, αυτοί έχουν τρία ποδήλατα. Αμπράβο, ah, ε, ναι. Ήμουν ε, έχουντε. Ναι, ναι, ναι. Τρία, τρία, τσιά ποδήλατα. Έντε ίνοι έχουντε, τσιά ποδήλατα. Ε, ναι, Έντε <συσχελόντα> ίνοι ναι, τα, ποδήλατα σου. Σου. Σου. Σου, τα ναι. ποδήλατα σου. σου, τα ποδήλατά σου. Σου, τα ποδήλατά σου. Σου, ναι. Συγγνώμη, ήμουνα... ε, σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε πριν, γι' αυτό Είπε εσύ Γιώργο ότι και τα δύο ταιριάζουν εδώ παιδιά, συγγνώμη που αφαιρέθηκα για ένα δευτερόλεπτο τέλο πάντων μέσα μου. Ε, εδώ στις τρεις τελευταίες προτάσεις ε, μπορούμε να βάλουμε είτε το σου είτε το σι, είναι και τα δύο εξίσου σωστά. Mm. Ωραία. Απλά προχωρώντας σιγά σιγά θα δείτε ότι κάποιες φορές καθαρά για λόγους εφωνικούς θα σας κολλάει καλύτερα το σύ, από το σου ή καλύτερα το σου από το σύ Καθαρά για λόγους εφωνικούς. Από μόνο του. Εννοείται και ξαναλέω ότι αυτοί που μιλάνε στην τσακώνικη και σαν τους γλώσσα δεν το σκέφτονται καν, το βάζουν αβίαστα. Εμείς που τα μαθαίνουμε σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, με τον καιρό, με την πράξη, Κάποια στιγμή θα σας κολλάει το «σ» και δεν θα σας κολλάει το σου. Λοιπόν, ε, δήμητρα, α, η πρώτη τελευταία, λοιπόν, ε, τι, τι σημαίνει. Αυτοί έχουν κόκκινα παπούτσια. Αυτό το τσέρβα είναι τα παπούτσια. Και ν, το τσέρβουλε, το τσέρβουλε... Είναι το παπούτσι, τα τσέρβα είναι τα παπούτσια. Τσέρβουλε <Ρίμα> είπατε. Τσέρβουλε, ναι, τσέρβουλε. <Ρίμα> τσέρβουλε, τσέρβουλε. Από πού είναι αυτό, ε? Είναι λέξη μεσεωνική. Στο Βυζάνδιο το σέρβουλον, το σέρβουλον ήταν ένα είδος υποδήματος, το σέρβουλον. Ήταν ένα είδος υποδήματος στο Βυζάντιο. Είναι μία λέξη μεσεωνική. Τώρα φανταστείτε, γιατί αυτό που λέω πολλές φορές, ότι η γλώσσα έχει και πολιτισμικά στοιχεία μέσα της. Έτσι. Mm -hmm. Αυτά λοιπόν είναι τα παπούτσια τους. Εντεΐ είναι έχουντα. Πολύ σωστά. Εντεΐ είναι έχουντα. Κοτσινά τσέρβα. Έντα είναι τα τσέρβα. Σου ήσυ. Έντα τα τσέρβα σου ή τα σι. Έντε ή ine έχουν κοτσινά τσέρβα, Έντα είναι οι έχουν κοτσινά τσέρβα. Έντα είναι τα τσέρβα σου. Αυτοί έχουν κόκκινα παπούτσια. Αυτά είναι τα παπούτσια του. Σε αυτά τα τρία παραδείγματα που έχει, ταιριάζει καλύτερα το εσύ ή το σου, ή δεν παίζει ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Θα σα πω, να κάνουμε την τελευταία και θα σα πω. Γιατί, γιατί το λέω, Γιατί θέλω να τη πω, πω μέσα μου και να δω ποιο θα μου έρθει καλύτερα. Κατάλαβε. Λοιπόν, τελευταία σάντι θα μα πει και την τελευταία, να κλείσουμε. Ναι, τι σημαίνει το πρεσά χαρτιά. Πολλά βιβλία. Πολλά βιβλία. Πρεσά χαρτιά. Πολλά βιβλία. Θα μπορούσε να είναι, νομίζω, μαζί το είχαμε αναφέρει και το πάσα. Έτσι. Θα μπορούσε ναι. να είναι και το πάσα χαρκία, Έτσι. Εντάει, είναι η έκουντα. Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Έντα είναι τα χαρκεία. Ναι. Να το. Εδώ μου ήρθε, δηλαδή, πήγα να σου πω τα χαρκεία σου. Αμέσω. Τα χαρκία σου, mm. λοιπόν, εν είναι έχουν τα πρεσά χαρκία, αυτά, αυτά έχουν πολλά βιβλία, Έντα mm. είναι τα χαρκία σου, αυτά είναι τα βιβλία τους, εν τα είναι τα τσέρβα σου. Mm. Λοιπόν, και στις τρεις προτάσεις εμένα μου έρχεται το σου καλύτερα. Ναι. Mm. Mm. το καλύτερο πρέπει να είναι το σου για να πετσεχορίσουμε και από το τρίτο ενοικιού από το τρίτο ναι ναι ναι απλά πρόσεξε να ρωτήσω κάτι ναι ναι ναι ναι κόκκινα τσέβατι είναι κόκκινα παπούτσια κόκκινα παπούτσια κόκκινα τσέβα είναι κόκκινα παπούτσια εντάι είναι τα τσέβα να αυτά είναι τα παπούτσια τους Λοιπόν, τα χαρκία τι είναι? Τα χαρκία είναι το τα βιβλία. Τα βιβλία. Το, χαρκί, το χαρκί είναι το βιβλίο, σημαίνει επίσης και το χαρτί. Ναι. Τα χαρκία, τα βιβλία. Και πρεσά. Πολλά, πολλά. Α, πρεσά. Αυτά είναι πολλά βιβλία. Mm -hmm. Θα μπορούσα επίσης να, γρα... να λέω, να πω και πάσα χαρκία, πολλά, πάσα. Ένταοι, <ΣΡΟ> πάσα, ένταοι, αυτά τα παιδιά εννοείται, έτσι, ένταοι τα καμπζία, αυτά τα παιδιά, Είναι, έχουν τα πάσα χαρτιά, έχουν πολλά βιβλία. <κυρίζει> Με ένα σίγμα. Με ένα σίγμα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <συρίζει>